Δυστυχώς δεν έχω πια την έκδοση στην οποία πρωτοδιάβασα το Ρέκβιεμ της Άννας Σαγμάτοβα σε μετάφραση Αρία Αλεξάνδρα. Θυμάμαι μόνο την ένδειξή τη. λεγόταν ο εκδοτικό 20 ενώ «Δοκιμασία» και από κάτω ακολουθούσε η διεύθυνση υποτίθεται το όνομα της Οδού 21 Απριλίου 1967. Έτσι η μετάφραση του Άρη Αλεξάνδρου που διάβασα την προηγούμενη φορά είναι πανομοιότυπη μεν χρησιμοποιώ όμως την συγκεντρωτική έκδοση Άρης Αλεξάνδρου διάλεξα, έτσι λέγεται το βιβλίο, συγκέντρωση υλικού, βιογραφικά σημειώματα, σχόλια και αντιδρόσου, τυπογραφείο κείμενα, Αθήνα, 1984. Στη μετάφραση του ποίηματος προστίθενται ένα σχόλιο του εκδότη ή πιθανότερο αυτό της τη δρόσου, και ένα μικρό σημείο του ίδιου του Άρη Αλεξάνδρου. Το σχόλιο είναι το εξή: Το Ρέκβιεμ περιέχει ποίηματα γραμμένα από το 1930 ως το 1957. Αναφέρονται στην περιπέτεια του γιου της Αγμάτοβα Λεύγκου Μιλιόβ, ο οποίος συνελήφθη το 1938, την εποχή της Γεζόφσινα, από τον Γεζόφ, κομισάριο του λαού, που το όνομά του συνδέεται με τις μεγάλες προπολεμικές εκαθαρίσεις, για να σβηστεί το όνομα του πατέρα του, Γκουμιλιόβ, από τη ρωσική λογοτεχνία. Η Αγμάτοβα δεχόταν συγχρόνως πιέσεις να τον αποκληρώσει, ώστε να μην υπάρχει κληρονόμος του έργου της. Ο Λεύ αποφυλακίζεται οριστικά το 1956, ενώ έχει πάρει σαν μαχητής στις γραμμές του κόκκινου στρατού, στο διάστημα του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Πρέπει να προσθέσω εδώ ότι ο Λεύ Γκουμιλιόφ έχει εκτελεστεί το 1921, νομίζω, από την Τσεκά. Εκτός από την καταδικαστική απόφαση, που δημοσιεύτηκε άτιτλη το 1961, κανένα από τα άλλα ποίηματα της συλλογής δεν δημοσιεύτηκε μέχρι σήμερα στη Ρωσία. Το Ρέκφιεμ κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση σε ρωσική γλώσσα το Δεκέμβρη του 1963 στο Μόναχο. Πρώτη έκδοση στην Ελλάδα,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 Άρης Αλεξάνδρου Τα στοιχεία αυτά που ονομάζαμε παλαιότερα πραγματολογικά τα παρέθεσα επειδή τεκμηριώνουν κάτι που το ίδιο το μα βέβαια το είχε ήδη εξ ολοκλήρου αποκαλύψει τεκμηριώνουν τα βαθιά του θεμέλια όσον αφορά και το πρωτότυπο και τη μετάφραση διότι πραγματικά κανένα μεταφραστικό εγχείρημα δεν μπορεί να ευδοθεί, αν από τη μια όψη του δεν ανασυγκροτείται έτσι ώστε να προκύπτει αυθεντικό λογοτεχνικό κείμενο στη γλώσσα του μεταφραστή απ' την άλλη του όψη όμως αν δεν ελάφνεται από κάτι βαθύτερο από την απλή ή την λεγόμενη επικοινωνία των γλωσσών. Το κίνητρο που κατονομάζει ο Αλεξάνδρου με περισσότερο πόνο και περισσότερη οργή θεωρώ ότι συνοψίζει την βαθύτερη ηθική τις μετάφρασης. Εκρεμεί βέβαια το ερώτημα γιατί όταν μου ζητήθηκε να διαλέξω κάτι που να ταιριάζει στη Μεγάλη Εβδομάδα διάλεξα να ακουστεί το «ΡΕΚΒΓΕΜ ΤΣΑΧΜΑΤΟΒΑ». Ο λόγος είναι ότι όταν πρωτοδιάβασα το ποίημα αυτό, άκουσα κάτι που μου ήταν εξαιρετικά οικείο, έναν τόνο εκφοράς, ενώ κηδείας, όχι εκφοράς λόγου, εκφοράς νεκρού, που τον θυμόμουνα πολύ καλά και από την εξόδιο ακολουθία, αλλά και από την ακολουθία του επιταφείου, από τα εγκόμια. Το ότι ο Αλεξάνδρου με τη μετάφρασή του μπόρεσε να αναπαραγάγει αυτό τον βαθύτερο ρυθμό είναι το απόλυτο εγκόμιο. Κανένα ποίημα όμως δεν μπορεί να υφίσταται στη γλώσσα μας καθεαυτό. Πρέπει κάτι ανάλογο να έχει συμβεί στη δική μας γλώσσα που να νομιμοποιεί την ίδια μας την ακοή να προσλάβει το ξενοποίημα πράγμα που θα μας οδηγούσε, βέβαια, στο ακραίο συμπέρασμα, ότι καμία ποίηση, καμία χώρας, καμιάς γλώσσα δεν μπορεί να τρέφεται μόνο από μεταφράσεις ή μόνο από πρωτότυπα. Πρέπει να υπάρχει παραγωγή ισχυρή και στα δύο επίπεδα ταυτόχρονα. Αν δεν υπάρχει στο ένα, ματέως την επιδιώκουμε στο άλλο. Και φυσικά, όταν λέω παραγωγή, δεν εννοώ την σημερινή ακρόαση των εγκομίων που ήδη ανέφερα, εννοώ νέα ελληνική ποιήση. Για να μπορέσω, λοιπόν, να ανασυστήσω κατά τη εκ των υστέρων, φυσικά, αυτή τη συνθήκη συνακρόαση σκέφτηκα, επεκτείνοντας κατουσία το Ρέκβιεμ, να διαβάσω κάτι ανάλογο δικό μας, ας πούμε. Αλλά όχι χαρμόσυνο. Κάτι που να μιλάει για μία ταφή χωρίς Ανάσταση. Κάτι που να μιλάει για το πώς οι ίδιοι οι αδικοχαμένοι κατανοούν τον εαυτό τους όταν δεν υπάρχει μεταφυσική παραμυθία, όταν δεν υπάρχει ελπίδα, όταν απλώς έχουν πάει τζάμπα. Γι' αυτό και τώρα θα διαβάσω τα δύο βασικά ποιήματα, δηλαδή τα λόγια του άντρα και τα λόγια της γυναίκας, από τους σκλάβους πολιορκημένους του Κώστα Βαρνάλη. Στο βάθος τους, πέρα από τον προφανή σολόμο, υπάρχει και πάλι ο ίδιος ρυθμός της εξοδίου ακολουθίας. Ο άντρας δεν είναι αστάχια, μαλακό βελούδο να χαλάσεις. Δεν είναι γαλανία μουδιά Στην άκρη της θαλάσσης Είναι φωτιά της κόλασης Που ασάλεφτον κρατεί με Αχ Έλα θύμιση παλιά Και πες μου σύ Ποιος είμαι Πόσον καιρόν τα μάτια μου Κλειστά κρατάνε πόνοι Αχ Όσα τα μερόνυχτα Τόσοι περάσαν χρόνια. Πάρε τη βόχα γύρω μου Αεράκι εσύ βουνίσω Πώς ήθελα Μιαν πιθαμή μονάχα να κουνήσω. Πώς ήθελα, ως το κόκαλο, μπράτσα, να σας δαγκάσω. Παλιέ μου πόνε, μάλλον νιώ, να σε κατασυγάσω. μάχουν έχουν στραγγίσει οι φλέβε μου. Λυθήκανε η αρμή μου. Κι όλο βαθύτερα βουλιάει στο χώμα το κορμί μου. Τα σωθικά μου τα διανά, η πίνα μπλιώδες φάζει. Ο θάνατος, σα θεριακή, γλυκά μου τα μουδιάζει. Εσκέπασε τα μάτια μου, ένα σύννεφο γαλάζο. Πώς στο μεσημεριάτικο τον ήλιο τρεμουλιάζω. Κι όσο χτυπάτε δόντια μου, τόσο η καρδιά σιγάει. Καλότυχοι συντρόφοι εσείς, αναπαμένοι πλάι, Κάποιοι περνούν εσύ λιγάκι τρέμουν, ίσκι. κυστέρα πέφτουν στα βροτά, βόλι καλό τους βρίσκει. Ελάτε αέρες δυνατοί μπουνέντες και βοριάδες, χοντρό χαλάζει τ' Απριλιού και πόταμοι βροχάδες. Πάρτε τη βόχα που νεκροί και ζωντανοί σκορπίζουν. Όλοι νεκροί από μέσα μου περνούν και με σαπίζουν. Μανούλα μου, παιδάκι μου, γυναίκα αγαπημένη, μα το λαρίγκι, αντισφωνή, γέματα μαύρα βγαίνει. Ήλι χρυσή και κόκκινα ποτάμια παπαρούνες και των γελάδων στο ήσυχο λιβάδι αργέ κουδούνε, αγιό κλίμα, που σκάλωνε στον τοίχο της αυλής μου, και μάγκανο του πηγαδιού που μυστικά λαλείς δρεπάνια μου που αστράβατες του κατογιού την κόχη, και αβασταγό που με έφερνε στο μετόχι, γυναίκα με το τραβιχτό φακιόλι σου στα φρύδια, τον ήλιο μαλαμάτωνες αγέρα και σαρίδια, μανούλα μου, άγιο κόνισμα σε μια γωνιά στιμένο παιδάκι μου με κλάηματα και γέλια αναστημένο. Καράβια που αρμενίζεται στα μουσικά πελάει, από την πληγή μου πρόβαλε η ψυχή και σα καλάει. Μεγάλη γη απέραντη, γεμάτη το τραγούδι, που βρίσκει αγέρα το πουλί, ραγάδα το μαμούδι. Δεν ήταν ερημόνισο για σπήλιο με στα δάση, εκεί και ανθρώποι και θεοί να μην είχανε ξεχάσει. Η γυναίκα, πόσες φορές σε κάλεσε Κι όχι για μένα, Θέ μου Λείπεις από τον τρίσβαθο ουρανό Και μέσα, Θέ μου Του τέκνου σου που δέχτηκε στο γέμα να σε βάψει Ποια σου βουλή στο λάκκο αυτό Σωρό μας έχει θάψει Κρίμα δικό μας Η βουλή δικιά σου Τι μας μέλη Ελέησε και γρηγόρεψε Του καθενός στα τέλη Ο γυναίκουλες Οποτέ ποτές δεν είδε μάτη ξένο, Στήθη βγαλτά, Κι ως την κοιλιά αφού Ο πέσιμός σου είναι πόλις, Όσο πολύ είναι η πόνη, Πικρή ψυχή, Που όσο βυθάς, τόσο η ντροπής το μόνη. Ω, δίχως δάκρυ κλάιματα, Και δίχως βόγκο αγκούσε, Για τη ζωή στην ξαγορά, Τι να δεχτώ μπορούσε. Δεν το ξερα, τόσο πολύ, Κι αργή η θανάτη να η πεθαμένη από βραδείς, για νέα θα πνάμε Δεν είναι η πόνη που πονώ κι η που με κόβει. Εσάς φοβάμαι τις νυχτός μεγαλωμένη φόβη. Ως με τον νόμο ξύλιασε το χέρι που σε σφίγγει, πεδάκι μου, με καθώς πουλίου ρίγγι. Κι σύ, σιωπάς με την κοιλιά σπόρε που όλο σκυρτούσες. Ω, Δίχω δάκρυ κλάιματα Και δίχως βόγκο αγκούσες. Φτερούγας άξαφνη Συρμένα αθέρα στο κορμί μου. Ερωτικό ανατρίχιασμα Ποιος έχει στείλει. Κοί μου πικρή ψυχή Σαν άλλωτες. Και στον ηρώσου σου η δέστα, Τα περασμένα στην παλιά Καλοσυνά τη ζέστα. Κρεβάτι εσύ Όπου γνώρισα το μεγασκύρτιμα. Άξο Τη άγια Τράπεζας μικρή αδερφή να σε φωνάξω. Πάτωμα με νοπό και μάχερα στρωμένο, προσιλιακό παράθυρο με τζάμι ραγισμένο, στο παραγώνι κρεμαστή φασκομιλιά από το δάσο και έτοιμη ευωδερή φακή για να την κατεβάσω. Και να σε βλέπω να γυρνά καλέ μου από το χωράφι, μπροστά σου βόδια κόκκινα, πίσω ουρανός χρυσάφι, στη σιδερή ναγκάλι σου, να γεύομαι, σκλάβα πιστή, την Άγια Ελευθερία. Κι όπως χορεύεις αψηλά στα μπράτσα σου τα Να βλέπεσαι περήφανος στο γελαστό σου θόρυ Ούτε περισσότερη χαρά, κι ούτε πιο λίγο πόνο. Άλλο δεν ελαχτάρισα, φωλιά μου. Εσένα μόνο. Άκου τον ξάστερο ουρανό, οι καμπάνες χιούνε. Όπου καρδιά, χαρμόσυνες λαχτάρες απαντούνε. Ανάσταση είναι σήμερα. Παιδιά, γυναίκε, γέροι, κόκκινο αυγό στην τσέπη του, χρυσό στο χέρι. Όσα στρανε στον ουρανό, τόσα στον κάμπο κρίνα, όλα έχουν στην καθαρή ψυχήν Απρίλη μήνα. Τι εκκλησιέ φουντώσανε δάφνη στήλη. Ειρήνη, ειρήνη, φιληθείτε, οχτρή μαζί και φίλοι. Στον ουρανό σου κρούσταλο, με ποιον ανάσε θεμού ο σκοτωμένος σε πονά, ο φωνιά σε φρέν πέ μου. Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.